Εικοστό έκτο μάθημα Στο σιδηροδρομικό σταθμό Αχθοφόρε, παίρνεις τα πράγματά μου, σε παρακαλώ Ποιο τρένο θα πάρετε, κύριε Τις Θεσσαλονίκης Φεύγει στις 10 νομίζω Ναι, αλλά δεν σας μένει και πολλή ώρα Πρέπει να βιαστείτε Βγάλατε το εισιτήριό σας Όχι Πού είναι η θηρίδα εκδόσεως εισιτήριων. Α, νά την. Εγώ θα πάω να βγάλω το εισιτήριό μου και εσύ μου βρίσκεις στο μεταξύ ένα κάθισμα στην πρώτη θέση. Να έχεις το νου σου στις αποσκευές μου. Αν μπορέσεις, πιάσε μου μια αγωνία να βλέπει όμως προς τα εμπρός. Αυτό το μπαούλο πρέπει να ζυγιστεί, να καταγραφεί, να παραδοθείς τη σκευοφόρο και να μου φέρεις την απόδειξη. Τις βαλίτσες τις θέλω μαζί μου στο βαγόνι. Από ποια πλατφόρμα αναχωρεί το τρένο? Από την πλατφόρμα αριθμός 3, ακριβώς απέναντι. Εγώ θα σας περιμένω μπροστά στο τρένο. Καλά. Ένα εισιτήριο πρώτης θέσεως για τη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ. Απλό ή μετεπιστροφής Μετεπιστροφής Μπορείτε να αλλάξετε αυτό το χαρτονόμισμα Ναι βέβαια Ορίστε το ιστιριόσας σα και τα ρέστα σα. Κύριε εδώ Σας βρήκα ένα κάθισμα σε γωνία Το μπαούλο είναι στη Σκευοφόρο Ορίστε η απόδειξή σας Και η βαλίτσα σας είναι στο ράφι Τι ώρα θα φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη Κατά τις 8.30 το βράδυ Μήπως πρέπει να αλλάξω πουθενά τρένο. Όχι. Αυτό πάει κατευθείαν. Ωραία. Αυτό για σένα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ. Δεν μου λες προφταίνω να πάρω καμιά εφημερίδα και κανένα περιοδικό. Ναι βέβαια. Το τρένο φεύγει σε δέκα λεπτά.